Μαζεύτηκαν οι Αλεξανδρινοί να δουν τις κλεοπάτρα στα παιδιά Τον Κεσαρίωνα και τα μικρά του αδέλφια Αλέξανδρο και Πτολεμαίο Που πρώτη φορά τα βγάζαν έξω στο γυμνάσιο Εκεί να τα κηρύξουν βασιλείς με στη λαμπρή παράταξη των στρατιωτών. Ο Αλέξανδρος τον είπαν βασιλέ της Αρμενίας, της Μυδία και των Πάρθων Ο Πτολεμαίος τον είπαν βασιλέ της Κυλικίας, της Συρίας και της Φινίκης ο Κεσαρίων στέκονταν πιο έμπροστα, ντυμένο σε μετάξι τριάντα φιλί. στο στήθος του ανθοδέσμια από ιακύνθους, η ζώνη του διπλή σειρά σαπφύρων και αμεθύστων, δεμένα τα ποδήματά του μάσπρες κορδέλες και εντυμένε με ροδόχρωα μαργαριτάια. Αυτόν τον είπαν πιότερο από τους μικρούς, αυτόν τον είπαν «Βασιλέα των Βασιλέων». Οι Αλεξανδρινοί ένιωθαν βέβαια που ήσαν λόγια αυτά θεατρικά. Αλλά η μέρα ήταν ζεστή και ποιητική. Ο ουρανός ένα γαλάζιο ανοιχτό. Το Αλεξανδρινό γυμνάσιο ένα θριαμβικό κατόρθωμα της τέχνης. Τον αυλικών η πολυτέλεια έκτακτη. Ο Κεσαρίων όλο και ευμορφιά. Της Κλεοπάτρας ιός αίμα των λαγιδών. Και οι Αλεξανδροί έτρεχαν πια στην εορτή και ενθουσιάζονταν και πεθυμούσαν ελληνικά και Αιγυπτιακά και ποιοι Εβραίικα γοητευμένοι με το ωραίο θέαμα. Μόνο που βέβαια ήξεραν τι άξιζαν αυτά, τι κούφια λόγια είσαν αυτέ οι βασιλίε.